Υπερασπιστώ λοιπόν την προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης και να βεβαιώσω για ένα μόνο. Ναι, αυτή η κυβέρνηση που εσεί χαρακτηρίζεται νεοφιλελεύθερη λέει ψέματα. Λέει <ελίγε> ψέματα. <ελίγε> <ελίγε> <ελίγε> <ελίγε> <ελίγε> <ελίγε> Λέει ψέματα Και να βεβαιώσω για ένα μόνο Ναι αυτή η κυβέρνηση που εσεί χαρακτηρίζετε νεοφιλελεύθερη Λέει ψέματα Χειροκροτούν από κάτω Πάντως οι βουλευτές να κρατήσουμε αυτό το πολύ θετικό Κατάλαβαν τι είπε και το χειροκροτούν Εμείς διαφωνούμε Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση που την αποκαλούν νεοφιλελεύθερη να λέει ψέματα. Θα ακούσουμε μια αλήθεια που είπε χτες στο κοινοβούλιο. Επιμένω όμως, επιμένω να κάνω μια ίστατη προσπάθεια να σας πείσω ότι πρέπει να κάνουμε την Κάρπαθο με βάση το αεροδρόμιο της Καρπάθου εναλλακτικό του Κανάβεραλ. Υποδρόμιο της Καρπάθου εναλλακτικός του Κανάβεραλ Πέρα λιόλα και ριόλα και Δηλαδή θα προσγειώνονται διαστημικά λεωφορεία στο, στο στην Κάρπαθο δεν θα ξέρουμε πως θα φεύγουνε βέβαια Αυτό είναι άλλη υπόθεση Κτέλ μέχρι το λιμάνι Από το λιμάνι πλοίο, Πειραιά Κτέλ ξανά μετά ο Ανάλογο που θέλει να πάει κανείς Αμα υπάρχει θέληση Όλα θα γίνουν. Χιούστον έχουμε πρόβλημα, για πολλού λόγους. Αποσπάσματα από τη Βουλή, από τη συνεδρία στη χθεσινή τη Βουλή που κυρώσαμε τη Συμφωνία Ο Μπογδάνος, Πασόκ Κινάλ και... Πασόκ Αλλαγής, ναι, και Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα αποσπάσματα. Βγήκαν και άλλα εκεί. Έγιναν αρκετά στη χθεσινή συζήτηση της Βουλής και είχε και έναν απόϊχο. Ε, και εκεί μάθαμε στον απόϊχο, μάθαμε κάτι που το είχαμε φανταστεί Το είχαμε φανταστεί, αλλά είναι αλλιώς να το περιγράφει ο ίδιος. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι κάποιες από... Γιατί με ρωτήσατε για την προσωπικότητα του Ανδρέα Παπαδρέου και θα σας πω ότι ήταν ένας ηγέτης πολύ μεγάλου και διαφυσβήτη του κύρους ναι. ο οποίος κατάφερε να εκφράσει το αμικό συνέστημα. Εγώ, νερό, ρε, εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερό. Αριστερός σοσιαλιστής. Δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης. Εγώ είμαι αριστερός. Εγώ είμαι αριστερός. Καινούριο σηκώτη, αυτά τα είπε το βράδυ. Είπε στη Βουλή διάφορα, λέξει Τσίπρα βεβαίω. Άμα κουτά αριστερό, ποιο άλλο θα ήταν. Αλλά το βράδυ που έδωσε συνέντευξη στο Κόντρα, εκεί λοιπόν είπε ότι δεν είναι σοσιαλδημοκράτη, είναι αριστερό και σοσιαλιστή. Τα είπε εκεί. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω, σε αυτό και κυρίω ενθυμούμενοι την ε, κυβερνητική θητεία. Το ΕΚΑΣ το κόβει ένα αριστερό, δεν το κόβει οποιοδήποτε. Το ΕΚΑΣ που είναι για του πιο φτωχού. Συνταξιούχου το έκοψε ένας αριστερός. Το κρατάμε αυτό. Είναι πολύ χρήσιμο να το έχουμε γιατί δεν το είχαμε ποτέ σαν δήλωση. Τώρα που το λέει, άρα το πιστεύει και νιώθουμε όλοι πολύ χαρούμενοι που έχουμε έναν όχι σοσιαλδημοκράτη, αλλά έναν σοσιαλιστή αριστερό. Καλησπέρα, Μακού. Καλησπέρα σε και σε όλε. <χαχα>, γιατί... Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις Είμαι εδώ Είσαι ενεργετικός παστικός Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα Ελα τώρα μην κολλάς να πούμε μίλα ανοιχτά να πούμε οι δυο μας είμαστε Είμαστε περήφανες Τελώς Για όσα αφήσαμε πίσω μας Τα γιατί δεν ξέρω έχω φτιαχτεί τέλος να σε έχω κάτω για να σου κάνω ένα αερό, τα άλλο τρέλα. τέλος θα τα κάνουμε όλα δεν είσπες α βλάφτα τώρα τώρα τώρα σε θέλω μωρό, μου lege είσαι is anafro στη Δυτική αφρική πες μου έτσι θα είσαι, i'm still on the Αλλά θα εγώ δεν είμαι social εγώ είμαι εγώ 12 χρονών τότε. νιαχω προλάβει να γαπήσω πες μου της ιατρικός εγώ μαριστερός αυτό πες μου μόνο τέλος μαριστερός σοσιαλιστής δεν είμου σοσιαλδημοκράτης τέλος ναι τηλεφωνική συνομιλία που υποκλέψαμε σήμερα το πρωί στην κομούνδουρο είναι μαριστερός λοιπόν δεν είμου σοσιαλδημοκράτης και είναι και σοσιαλιστής πέρα από το Αριστερό. Χτε, λοιπόν, στη Βουλή βγαίνει ο Πρωθυπουργό στην ομιλία του και στην πρωτολογία. Και λέει: αναφέρει στην, Έχει βάλει ο λογογράφο του ένα απόσπασμα από τον Μαρκ Τουέιν. Τον συγγραφέα, βγαίνει μετά ο Τσίπρα, μετά από καμιά ώρα. Να πει και αυτό: Και ήθελε να την πει στο Μιτσοτάκι να προσθέσει ένα άλλο απόσπασμα από τον ίδιο συγγραφέα, τον Μαρκ Τουέιν. Αλλά όμω οι λογογράφοι του Τσίπρα θα πήναν καφέ την ώρα που ο Μιτσοτάκι είπε το απόσπασμα. Γιατί ο Τσίπρας του έβαλαν του Τσίπρα να πει το ίδιο απόσπασμα που είχε πει και ο Μητσοτάκης. Ο Αμερικανός συγγραφέας Μαρκ Τουέιν έλεγε πατριωτισμός είναι να στηρίζεις τη χώρα σου συνεχώς και την κυβέρνησή σου όταν το αξίζει. Κύριε Μητσοτάκη, ξεκινήσατε την ομιλία σας με ένα απόφευμα του Μαρκ Τουέιν. Είχε πει και κάτι άλλο όμως. Πίστη στην πατρίδα πάντα Πίστη στην κυβέρνηση μόνο όταν το αξίζει. Το ίδιο. Είπε ακριβώς το ίδιο απόσπασμα και το είπε και με ύφος. Θα προσθέσω και άλλο ένα απόσπασμα. Και είπα αυτό που είχε πει πριν. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αυτά σημαντικά. Όχι, δεν είναι αυτά σημαντικά, δεν τα λέμε σημαντικά. Τα σημαντικά ήρθαν μετά όταν τσακωνόντουσαν τα δύο Ελληνόπουλα, ο Αλέξη Τσίπρας και ο Κυριάκο Μητσοτάκη, για το ποιο μιλάει καλύτερα με τον πρέσβη, για το τι ρόλο έχει ο Αμερικανό πρέσβη, για το ποιο είναι πιο όφιλο Αμερικανό, για το ποιο έχει δώσει περισσότερε βάσει. Και γενικώ άρχισε ο Κυριάκο Μητσοτάκη πρώτο να βγάζει συνομιλίε που δεν τι ξέρουμε, δεν έχουν ακουστεί γιατί ιδιωτικέ συνομιλίε. Τσίπρα, Πάγιατ, του προηγούμενου πρέσβου εκ του Τωρινού και εκεί έγινε ένα τη Κουτσομπόλα. Κύριε Τσίπρα, συναντήσατε τον κύριο Πάγιατ εδώ πέρα στη Βουλή σε συνάντηση που δεν ανακοινώσατε το Φεβρουάριο. Λοιπόν, και, α, το ανακοινώσατε αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, και τι του είπατε αλήθεια αυτής από τι χρυσές πόρτε. Και τι του είπατε, Αλήθεια, πίσω από τι χρυσέ πόρτε. Και το κάνω από κακό, θέλω να έχω υλικό. Ποιο μου τρώει περιέργεια τη όλα. Τι του είπατε, Μήπω ο κύριο Πάιετ λέει την αλήθεια. Έλα, μωρέ, λέτε στον κύριο Πάιετ, να πω και δύο κουβέντε παραπάνω για την εσωτερική κοινή γνώμη. Αλλά ξέρει ότι βασικά τη στηρίζουμε τη συμφωνία. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα. Και δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο κύριο Πάιετ. Τον διαψεύδεται. Oh. Τυχία, τι του είπατε? Αναγορέψατε σήμερα τον πρέσβη των ΗΠΑ σε πολιτικό παράγοντα. Σου είπα, μου είπες, τι είπε, τι είπε, τη δήλωσε, τον διαψεύδει. Συζητά με κλειστέ πόρτε. Ποια πόρτα άνοιξε, ποια καλά έτρεξε ποιο έτρεξε, τι έτρεξε. Σου είπα, μου είπες, τι είπε, τι είπε, τη δήλωσε, το διαψεύδει. Ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έπλεξε. Κύριε Τσίπρα, για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Ε! Ε! Κύριε Μτσοτάκη, και είμαι κατά βάθος, μια γυράτσα. Κύριε Τσίπρα, για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα. Έχω την αίσθηση ότι έχει να αναγορευτεί. Ο πρέσβη των ΗΠΑ τη Ελλάδα. Ο πρέσβη των ΗΠΑ τη Ελλάδα. Ο τέο πρέσβης. Σε πολιτικό παράγοντα του τόπου από τα χρόνια τη εμφυλιακή δεξιά. Από τα χρόνια του Παπάγου έχει να συμβεί Από τα χρόνια του Παπάγου και πιο πριν και μέχρι σήμερα, αδιαλείπτω, ο Αμερικανό πρέσβη είναι ο πολιτικό παράγοντα σε αυτόν τον τόπο. ανεξαρτήτως ποιο είναι στο μέγαρο μαξίμου. Η κυβέρνηση του τόπου γίνεται από τη Βασίλισσα Σοφία, λίγο πιο πάνω, όχι από την Ηρόδου Αττικού και από κάποιου άλλου κεντρικού δρόμου, αλλά σίγουρα από τη Βασιλίση Σοφία. Συνέβη κατά τον Εμφύλιο, Βαν Φλίτ, στρατεύματα, Ναπάλμουν και τα υπόλοιπα, και συνεχίζεται κανονικά είτε με χούντες είτε με Δημοκρατία, σε εισαγωγικά, μέχρι και σήμερα ο Αμερικανό πρέσβης να είναι ο αρχηγό όλων. Όλοι οι άλλοι υπηρέτε, κανονικοί. Υπηρετριούλε για την ακρίβεια. Επειδή βλέπουμε ποιο είναι το πολιτικό προσωπικό, μια τελεία σε όλα αυτά που γίνανε χθε. Διότι είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι όταν παίρνουμε του λογαριασμού τη ΔΕΗ και ακούσαμε και του κυβερνητικού που μα διαβεβαίωναν ότι από τα υπερκέρδη στην αρχή ήταν ένα δι. Ένα, τρις, ένα, δις, ένα δις αυτά από τι εταιρείε των παρόχων, θα φορολογηθούν με 90%, και έτσι θα πληρώσουν όλοι αυτοί, γιατί δεν θα πληρώνουμε μόνο εμεί αυτόν τον τόπο. Και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα, σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο. Αλλά πριν πάμε στο ξεκαθάρισμα του τοπίου, να ακούσουμε την αρχική διαβεβαίωση ότι θα φορολογηθούν σκληρά οι υπάροχοι. Έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργεια από το περασμένο Οκτώβριο έως Σήμερα και με βάση το πόρισμα τη ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση. Πατσάς. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείε θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτε. Γιατί ναι, οι αυξήσει των τιμών του φυσικού αερίου, του ρεύματο, του πετρελαίου, είμαι βέβαιο θα φανεί αυτό όταν τελειώσει αυτή η άσκηση ότι έχει οδηγήσει σε αυξημένα κέρδη σε επιχειρήσει ενέργεια. Πώ θα το κάνουμε αυτό. Θα συγκρίνουμε τα κέρδη με κέρδη προηγούμενων ετών. Όμως, και εκεί που θα διαπιστωθούν υπερβάσεις, αυτές θα επιστραφούν στην κοινωνία. Ανοίξε το πορτοφόλι. Κοινωνία, άνοιξε το πορτοφόλι, άνοιξε την τσέπη, έρχεται οι επιστροφές. Αυτά τα έλεγε πριν κανένα μήνα, πότε ήταν 1,5 μήνα στην Βουλή. Ό,τι θα τα βάλουμε κάτω, θα δούμε τα υπερκέρδη. Τότε τα υπολόγισαν σε ένα δις. Προχτές, μετά από μαγειρέματα υπολογισμούς τα υπερκέρδη δεν ήταν να ήταν 590 κάπου εκεί εκατομμύρια. Χθες όμως βλέπουμε το Delta Edition 2 mega και μόνο εκεί έπαιξε Τελικά δεν είναι ούτε τόσα Είναι πιο κάτω. Την ίδια στιγμή όμως από το πόρισμα της RAI τα υπερκέρδη των ετεριών παραγωγής ρεύματος αποδεικνύονται άνθρακες ο Τσαβρός με τον πρόεδρο της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας να είναι κατηγορηματικός για το πότε θα μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος. Σύμφωνα με το πόρισμα τη ΡΑΕΔ για το 6 Οκτωβρίου Μαρτίου, οι εταιρείε κατέγραψαν κέρδη στην παραγωγή ύψης 923 εκατομμυρίων ευρώ. Τα οποία όμω, σύμφωνα με τα στοιχεία, εξανεμίστηκαν στη διαδικασία τη προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματο με τη ΔΕΗ να έχει τη μερίδα του λέοντος από τι εκπτώσεις που έφτασαν τα 335 εκατομμύρια ευρώ και τα κλειστά τιμολόγια που έφτασαν στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πατσάς. Πατσάς, Τουλάχιστον να μοιραστεί ο πατσα. Όπω ακούσατε, εξανεμίστηκαν τα χρέη, δεν ήταν τόσα. μπήκανε κάποιοι άλλοι υπολογισμοί. Κάποιοι κακόβουλοι λένε ότι ειδοποιήθηκαν οι πάροχοι εδώ και ένα μήνα ότι θα φορολογηθούν με το 90% και άρχισε ένα μαγείρεμα. Εμεί δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά στη δημοκρατία και στην ελεύθερη αγορά. Αλλά όπω ακούσατε και από το ρεπορτάζ του Μέγκα, και γράφεται όχι σε πολλέ, σε κάποιε ιστοσελίδε, δεν είναι τόσα τα εκατομμύρια. παρόλα αυτά όμω η κυβέρνηση πρώτη στον κόσμο θα φορολογήσει, όπω λέει, η οικονομία με 90% αυτέ τι εταιρείε. Τα 592.591,45 εκατομμύρια είναι το ποσό που προσδιορίζει η ΡΑΕ, αφού έχει αφαιρέσει τι εκτόσει που έχουν δώσει οι πάροχοι στου καταναλωτέ. Λέει στην έκθεση τη η Αρχή Ενέργεια ότι για να φτάσουμε στο τελικό ποσό πρέπει να αφαιρεθεί ακόμη ένα νούμερο, αυτό δηλαδή που μέσω των σταθερών τιμολογίων οι πάροχοι δίνουν στου καταναλωτέ. Mm -hmm. Θα γίνουν υπολογισμοί το, τελευταίο, το επόμενο διάστημα και σε αυτό το ποσό που θα προκύψει, όπω έχει πει ο Πρωθυπουργό, θα μπει έκτακτο τέλο 90% με 90% φορολογία, με αυτό το έκτακτο τέλο. Που έχει πει ο Πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, θα σα πω το μεγαλύτερο στον κόσμο. Το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, σα πω το μεγαλύτερο στον κόσμο. Θα έρθει να αποκομίσει ένα καινούριο ποσό που θα ενισχύσει χρηματοδοτικά τα όσα ανακοινώσαμε για να ενισχύσουμε του πολίτε απέναντι στι ενεργειακέ ανατιμήσει στο προηγούμενο διάστημα. Πατσά Ψηλοκωμένο. Είμαστε στην ενότητα τη εκπομπή που έχει τίτλο Πατσά Ψηλοκωμένο. Είναι αυτά που θα φορολογήσουμε τι εταιρείε με 90% γιατί πρώτοι στον κόσμο. Μάλλον πρώτη στην Ευρώπη, μην σα πω πρώτη στον κόσμο, δεν ξέρω ούτε καν τι γίνεται στην Ευρώπη, ούτε, Ευρώπη, ούτε καν τι γίνεται στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, έτσι κι αλλιώ, κάθε δεύτερη μέρα ο κύριο Οικονόμου λέει για μια πρωτιά παγκόσμια ή διαπλανητική, ή συμπαντική που έχει η Ελλάδα. Οπότε έβαλε και αυτό μέσα εκεί. Ναι, 90% θα είναι ο φόρο, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ύλη φορολογητέα σε αυτέ τι εταιρείε, γιατί σιγά σιγά με διάφορου τρόπου το μειώνουν πολύ το πόσο όπως... για να κλείσουμε την ενότητα πατσά να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να επιστρέψουν στον κρατικό προϋπολογισμό υπερβάλλοντα έσοδα από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με μια διαδικασία η οποία είναι και τεχνοκρατικά άρτια Ατσάς. αλλά και νομικά στέρεη έτσι ώστε αυτή η παραγωγή η οποία όντω έβγαλαν υπερβάλλοντα έσοδα αυτήν την περίοδο Να στηρίξουν και αυτοί με τον τρόπο τους την κοινωνία και την εθνική προσπάθεια για να μειώσουμε την επίπτωση της αύξησης των τιμών. Ναι, αυτή η κυβέρνηση λέει ανοησίες. Ναι, αυτή η κυβέρνηση λέει ανοησίες. Καταπληκτικό. Το λε και καταπληκτικό, ή λέει Πατσάς, πατσάς. ψιλοκομμένος όπως ο Βέγκο τον έκοβε να γυρίσουμε πάλι στη Βουλή, στα αντιαμερικανικά, γιατί υπάρχει ένα φιλοαμερικανικό κόμμα στη Βουλή που θέλει να είμαστε δεδομένοι, το είπε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα. Η Νέα Δημοκρατία προφανώ είναι αυτό, η κυβέρνηση σημερινή. Αλλά υπάρχει και ένα αντιαμερικανικό κόμμα, τόσο αντιαμερικανικό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Που στι πορείε που γίνονται προ την Αμερικάνικη πρεσβεία δεν θέλει ούτε καν να πάει στην πρεσβεία. Είναι τόσο αντιαμερικανή. Και στρίβει στη Μεγάλη Βρετάνια, την κάνει εκεί. Γιατί δεν θέλει να κουμπάει, δεν θέλει να βλέπει κανέναν Αμερικανό, πόσο μάλλον του κολόνε, τα τζάμια, το κτίριο και την Αμερικάνικη σημαία έξω από το κτίριο. Έτσι λοιπόν, χτε έκανε δήλωση ο Αλέξη Τσίπρας. Δεν έχουμε ανάγκη εμεί να το παίζουμε ούτε φιλοαμερικανοί ούτε αντιαμερικανοί για να παίρνουμε ψήφου. Ούτε να το παίζουμε. Φιλοαμερικανοί για να δίνουμε τη μησή Ελλάδα και να συνομιλούμε, Αμε... να συνομιλούμε με τους Αμερικανούς, ούτε αντιμερικανοί για να το παίρνουν, για να παίρνουν ψήφους. Δεν είναι ούτε αντιαμερικανοί, ούτε φιλοαμερικανοί κυρίως και δεν έχουν δώσει τη μησή Ελλάδα για να δείξουν μια δουλοφροσύνη, νομιμοφροσύνη προς την αμερικανική πρεσβεία. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, δεν έχουν δώσει τη μησή Ελλάδα. Κάνει λάθος ο Πάνος Καμένος. Και εκεί ο κύριος Τσίπρας, οφείλω να σας πω, και με την επίσκεψη που κάναμε στο Προεδρικό Μέγαρο τότε στον Πρόεδρο Τραμπ, απεδέχθη να προχωρήσουμε. Στο χτίσιμο τη Σούδα σαν βασική βάση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτη. Εγώ είμαι αριστερό. Στο Στεφανοβίκιο μπήκανε τα ελικόπτερα και η βάση των ελικόπτέρων. Εγώ είμαι αριστερό. Στη Λάρισα έγινε η βάση των UAV των ΗΠΑ. Εγώ είμαι αριστερό. Δηλαδή δεν είχατε διαφωνίε σε αυτά τα θέματα Όχι, πριν κλείσουμε. Καμία, καμία διαφωνία. Μάλιστα. Η Αλεξανδρόπουλη γίνεται το βασικό λιμάνι του ΝΑΤΟ για τα Βαλκάνια. Εγώ είμαι αριστερό. Και βεβαίω το άνοιγμα προ τον ΝΑΤΟ. Εγώ είμαι αριστερό. Τέλο, από το προηγούμενο ηχητικό. Είναι αριστεροί, γι' αυτό οι αριστεροί μοιράζουν, ε? δεν τα κρατάνε για του εαυτού του, γι' αυτό δίνουν βάσει στους Αμερικανού, καμάρον ο καμένο, και ο Τσίπρας έλεγε χθε δεν είμαστε φιλοαμερικανοί, για να μοιράσουμε την Ελλάδα, να δώσουμε τη μισή Ελλάδα. Έχει δοθεί η μισή Ελλάδα. Έχει δοθεί ακριβώ επί ΣΥΡΙΖΑ η μισή Ελλάδα. Η προηγούμενη είχε δοθεί από του προηγούμενου. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει δωθεί από του προηγούμενου. Χθες τα αισιόδοξα τώρα, στα αισιόδοξα και στα φωτεινά είχε ομιλία συγκέντρωση, στο Περιστέρι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το Περιστέρι μίλησε. Η Νίκη είναι εδώ, η Ελλάδα είναι εδώ, οι Έλληνες είναι εδώ. Ήρθαμε για να γαζίσουμε και είμαστε καταδικασμένοι να κερδίσουμε. εσιόδοξο αυτό, το λες αισιόδοξο. Εκεί λοιπόν του είπε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Είχαμε τη χαρά να ακούσουμε την ομιλία, όχι όλοι, με μερικά αποσπάσματα. Ε, έδωσε παραδείγματα πολύ ρεαλιστικά που πατάνε στην πραγματικότητα. Όταν οι Έλληνε δουλεύουν ομαδικά, και θα δώσω μερικά παραδείγματα, φτάσαν μέχρι την Ινδία με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Φτάσαμε στην Ινδία με τα πόδια. Σκεφτείτε λίγο τη διαδρομή, λίγο. Ξεκινήστε να πάτε από εδώ στο κέντρο τη Αθήνας. Θα χρειαστείτε 10 στάξεις, να κάνετε, 20, 30. Θα και το λεωφορείο κλεφτά για να πάτε στην Αθήνα, στην Ομώνια. Αυτοί πήγαν στην Ινδία με τα πόδια. Οι πρόγονοί μα, να τα δείτε όλοι εσεί, αχαήρευτοι, που θέλετε και μετρό και να μην συνοστίζεστε εκεί μέσα. Οι πρόγονοί μα ξεκίνησαν με τα πόδια από εδώ, και, μπορεί από Μακεδονία πάνω, και πήγαν με τα πόδια στην Ινδία. Και έκανε τη σύγκριση ο ηγέτη, Κυριάκος Βελόπουλο, ότι από το περιστέριο στην Ομόνια θα κουραστεί. Αν πας με τα πόδια. Άρα, εσεί δεν μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας, να πάτε μέχρι την Ομόνια από το περιστέρι, Άρα, οι προηγούμενοι ήταν πολύ καλή γιατί ενωμένοι έκαναν όλο αυτό. Ένα ωραίο παράδειγμα, το άκουγε ο κόσμο από κάτω, μάλλον το κατάλαβε. Μάλλον το κατάλαβε και κατάλαβε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε με τα πόδια να φτάσουμε σε όποια γωνιά του πλανήτη, στην Αυστραλία. Με τα πόδια και κολυμπώντα, εγώ προσθέτω. Γιατί κάποια στιγμή τελειώνει η ξηρά και αρχίζει μια θάλασσα για να πα στην Αυστραλία, κάτι πελάγει και ωραία. Οπότε αυτά του έλεγε και αποσβολωμένοι όλοι αυτοί κοίταγαν και φαντάζομαι θα ένιωθαν αυτό που περιέγραψε πολύ γλαφυρά ο Κυριάκο Βελόπουλο. Ξέρετε δεν τρέφουμε αυτά πάτες, δεν είμαστε αντιαμερικανοί, δεν είμαστε αντιρώσι, δεν είμαστε αντιγερμανοί, είμαστε ηλίθιοι και σε όποιον αρέσει. <συμπίκλωση> Τι είμαστε ηλίθι; είμαστε <συμπίκλωση> Και σε όποιον αρέσει. <συμπίκλωση> <συμπίκλωση> Είμαστε ηλίθη και σε όποιον αρέσει. Τι είμαστε Καλαρία, τι είμαστε Δεν ακούω. Ηλίθη! Κάτι περή, περή, περή. είναι η καλύτερη σα παιχνίδια για yo εγώ είμαι χρωστάω. vida para mí pero no cada mera sto na Είναι ωραίο αυτό, πώς είναι 400, πώς ψήφισαν μελοπλουδιακόσιντως χιλιάδες ή όσοι το ψηφίσουν, δεν ξέρω εγώ, με τα πόδια, ξεκινάνε από εδώ, να πάνε στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να πάνε στην Ινδία, να πάνε και παραπέρα, Αφγανιστάν ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί το έκαναν οι Έλληνε παλιότερα, δεν μπορούν οι τωρινοί Έλληνε να το κάνουν αφού τους καλούσε να το βροντοφωνάξουνε κιόλα. Στη χθεσινή συγκέντρωση, 2 10 80 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιον θα βρείτε εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, radiopapakiparapolitica.gr, το μέλη του σταθμού. Αυτή την ώρα δικό μα εδώ το παρακολουθούμε, ellenofrenian.net.gr, το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένα. Και μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, πρώτο μέρος του λαού και πρώτες διαφημίσεις. Αποστολή. Έλα. Θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Ε, από τότε που κατεργήθηκε το άσυλο, έχει οτιδήποτε κάνα ένα μπάτσο να κυνηγάει μέσα στα πανεπιστήμια. Κάναν αρκέμπορο, έτσι. Κάναν βιαστή. Κάναν που κάνει καμιά ληστεία, κάτι τέτοιο. Ε, δεν έχω ακούσει κάτι, όχι. Να πάμε δηλαδή να πουλήσουμε κανέναν τράγκη μέσα, αλλά μην έχουμε καμιά κατάληψη. Ένα κάτι. Άλλο το, ένα άλλο τάτο. Κολλ, πού κολλάνε τα θέματα. Όχι, όχι, εντάξει, για να ξέρω. Ευχαριστώ. Αυτό να ρωτήσω. Ένα θε. Τέλο. Ωραία, ωραία. Όλα καλά, εντάξει, άντε Έλα, απόστολε. το λέει. Έλα. Ε, τι κάνει ο Δανοκουνούμαλ. Το ξέρω, δεν μην ναι, το λε κάθε ναι. φορά. Λέγε τη θες Καλά, έλα, καρδιά μου. Λοιπόν, να σου πω, ξαναρχίσαν τα πανηγύρια μου, φαίνεται, με του φοιτητέ, έτσι. Πρέπει να ξαναπέσει καμιά ψηλή όπω τη Νέα Δίνει με τον Πατσούλη. Ένα αυτό. Τροπή, ναι. κύριε. Καταδικάζουμε ναι. τη βία αν προέρχεται από του φοιτητέ. Ναι, ρε, τον Όχι, τον μπάτσων δεν είναι ναι. βία, είναι κρατική καταστολή. Είναι υποχρέωση, είναι στα πλαίσια ε, των καθηκόντων. Όπω φάνηκε και την αθώωση των μπάτσων στο Ζακ. Έτσι, έτσι. Έλα να σου πω, ε, όσο υπάρχουν ηγίδια, αυτή θα είναι η χώρα, όπω έλεγε ο Χάρη Κλίν, αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα. Η άλλη Πασόκη, η άλλη Νέα Δημοκρατία, κάνουν α... <Σέτα>, σέτα. Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτη σαν μαλάχι να μου. και ο Σιριζέο πιο πριν να πούμε και σου λέγει ότι είμαστε συστημικοί. Δηλαδή, τι να πω, έχω χάσει την μπάλα να πούμε. Αυτό ο λαό δεν βάζει μυαλό με, <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> με τίποτα. Μήπω είναι στην εξέδρα, για Μπορεί, μπορεί να το πει. Ξέρω εγώ καμιά φορά. Κακό μπορεί να είναι να είσαι Βορύδης ή Άδωνης ή Πλεύρης. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι κατάρτια. Αυτό δεν έχει σωτηρία. Δεν έχει σωτηρία. Αυτό είναι κακό. Ήχ το άλλο. Ή ας πούμε δεν κακό να είσαι ουχιάνος ας πούμε κατά την άποψη του Βορύδη. Ε, ούτε αυτό είναι κακό. Τώρα θα πούμε στο μυαλό Βορύδη. Γα***μισε το. Καλά κασά τον Άγουστο. Θα χαθείς εκεί μέσα. Γεια σου Αποστόλη. Yeah. Να το πω ή να είναι αφοβητό και να μην το πω. Πε στη μαλακία σου, μην τρέπεσαι. Θέλω να είσαι αυτοπεποίθηση στη μαλακία. Θέλω να πω σε αυτού του Ούγγαρου που ψηφίσαν η δεξιά και η ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο σκατό υπάρχει αυτή τη στιγμή να φάνε σκατά γιατί κερνάει ο Μητσοτάκη. Πολύ σκατό στη μέση. Τέλο πάντων. Χαίρετε, χαίρετε. Αποστόλη, άκουσα πω ενδιαφερόσουνα για τον Ζαγηθινό. Έλα ζει άντε ρε παιδί μου, με έχεις ανησυχήσει. Έτσι θα δίνετε παρουσίες. Θα λες, Ζακυμθινός, παρών. Και συγχαίρω για άλλη μια φορά. Τα περισσότερα τα χαζήσει αυτά που... Ακρίνει ολικιακά, λογικό τα περισσότερα να τα έχεις ζήσει. Τα χαζήσει αυτά που λέει ο φίλος μας Καλαμούκης.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 Μάχιμος, μ'αρέσεις Λοιπόν, όσο για την Μάμπο Μ'αρέσει τον χαμογελό της Αυτή έχει γίνει Μπάμπο Ιταλιάνο που λέμε ε, Ναι, ναι, ναι Ε Μπαμπο, μπάμπο Ιταλιάνο hey, Ε Μπαμπο, Μπαμπο Ιταλιάνο Ε hey, Μπαμπο, Μπαμπο Ιταλιάνο Λοιπόν, σε καλημέριζω Καλημέρα, γεια Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτη. Εγώ είμαι αριστερό. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκίρ. Πάρτε να μην σταχρωστάω. Όσο η Μαρκορά είναι ο Ρίτσαρντ Γκίρ, άλλο τόσο είναι και ο Τσίπρας αριστερό. Γιατί αριστερό δεν είναι επιδιτολέ. Δεν είσαι επιδιτολέ. Αν σου δοθεί η ευκαιρία και του δόθηκε, πρέπει αυτό να το αποδείξει στην πράξη. Και αν θυμάμαι καλά, 4,5 χρόνια δεν απεδείχθη αυτό. Απεδείχθησαν όλα τα υπόλοιπα. Όμω, χθε το βράδυ στο περιστέρι δόθηκε το σύνθημα: Ο καθένα από την ελληνική λύση να δώσει λίγη από την εκμάδα του, Λίγη από τη δική του προσωπική ζωή. Λίγη, ελάχιστα ζητάμε. Να γίνετε εκλογικοί αντιπρόσωποι την ώρα των εκλογών. Να μιλήσετε και με να θα μα κλέψουν ένα δεδομένο. Είδατε τι έπαθε ο Τραμπ, είδατε τι έπαθε ακόμη και η Λεπέν. Μην το πάθουμε εμεί. Είστε η τελευταία ελπίδα τη Ελλάδο. Είστε η τελευταία ελπίδα του έθνου. Και η Είστε η τελευταία ελπίδα της Πατρίδας! Μην πυροβολείτε την ελπίδα! Μην πυροβολείτε την ελπίδα! Είχε ελπίδα, Τελείωση η ελπίδα, αυτό ήταν. Κυριάκος Βελόπουλος, λοιπόν, χθε. Σε αυτόν τον τόπο τα έχουμε όλα, η αλήθεια. Είμαστε ευχαριστημένοι, πέρα από το φω που σιγά σιγά καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Έχουμε ανάπτυξη, έχουμε μνημόνια, τρία, όχι ένα και δύο, τρία κανονικά. Έχουμε βάσει αμερικανικέ, πάνω από τρει και δίνονται συνεχώ. Έχουμε αριστερά, έχουμε αντιαμερικανού, έχουμε αριστερού δηλωμένου. Τι δεν έχουμε, δεν έχουμε δικαιοσύνη και ποτέ δεν είχαμε δικαιοσύνη, διαχρονικά δεν υπήρχε δικαιοσύνη. τυπικός στα κτίρια, οι δικαστές, ναι υπάρχουν. δικαιοσύνη, δικαιοσύνη όμως δεν υπάρχει. Σήμερα το πρωί βγήκε είδα στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα η μητέρα της Ελένης, στο Παλούδι. ήταν χήμαρος, ακούμε ακριβώς όπως θα είπε. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό της χώρας να, και τους αρχηγούς των κομμάτων όταν λέμε εδώ και τώρα, αύριο, μεθαύριο, την ερχόμενη εβδομάδα να μας δεχτούνε γιατί το αξίζουμε. Γιατί ζούμε μέσα σε ένα θρίνο, σε μια απώλεια, σε ένα γολγοθά. Σε... Κουβαλάμε σταυρό μαρτυρικό, σαν το Χριστό. Μα έχουν σταυρώσει και ζητούμε όλες οι μάνες και η μάνα της Γαριφαλιά από το βέλο Κορινθίας που χάλασε τη φάση και την πέταξε ζωντανή κοπέλα, τη μαμά της Σερατούς, τη Σερατούς, στη Μυτιλίνη. που από τα χέρια του άνδρα της δολοφονήθηκε αυτό το, το νεαρό κορίτσι, η μάνα, η μανούλα, με το δίχρονο παιδί δίπλα, τη μαμά, ναι, στο My Market, η, η, η Φωτιάδου, η Ρόζα, κοιτάει τώρα το εγγόνι, το εγγόνι της, το αγοράκι αυτό που έμεινε ορφανό, Ε, και κανεί. Τα παιδιά τη Μακρινίτσας Για τα αδέρφια φύγανε. Πόσες δολοφονίες Ο Γιακουμάκη έφυγε. 150 ώρε, λέει, εργασία φάγανε. Αυτοί που ασκούσαν μπουλ και ξεφτελίζανε αυτό το υπέροχο πλάσμα. Για τι να θυμηθώ. Φύσα, Ζακόπουλο, Γρηγορόπουλο, Κοστόπουλο, ποιου. Και ποιους, ξέρετε κάτι. φτάνει αυτή η λίστα του αίματο να κλείσει. Και να αυστηροποιηθούν εδώ και τώρα οι ποινέ. Και τα να είναι πραγματικά ισόβια. Και έτσι θα αναγκαλύσουμε. θα ανατραπεί ε, το, ε, το χέρι του κάθε επίδοξου δολοφόνου στιγνού εγκληματία. Προχθές τη την φαρμακοποιότητα καθάρισε ο άντρα. Ο Αναγνωστόπουλος κάνει τα καραγγιοζηλίκια του και αγορεύει μέσα στα δικαστήρια. Έφαγε δύο μέτρα κοπελάρα την Καρολάιν, τη μάνα του παιδιού. Μέχρι πότε, σαν ελληνική κοινωνία, θα ανεχόμαστε καμία ανοχή εδώ και τώρα... Θέλω συνάντηση με όλε τι μάνε και με του αρχηγούς των κομμάτων. Επιτέλου, να ακούσουν, να μα ακούσουν. Έχουμε δικαιώματα και εμεί, οικογένειε των θυμάτων. Φτάνει να το περνάνε όλα στον τούκο και η δολοφονία του παιδιού μου και τόσων γυναικών να είναι μόνο ένα αριθμό. Αν ήταν δικά του κορίτσια, έτσι θα κάνανε. Yeah, Αν yeah. έχουν λίγη ευαισθησία, λίγο φιλότιμο και λέγονται Έλληνε με φιλότιμο, εδώ και τώρα όλοι οι πολιτικοί να στραφούν στο πλευρό μα και να μα βοηθήσουν με Με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Δεν μπορεί να έχω 16 χρονών παιδάκι και να μην νοιάστε για αυτή η πολιτεία. Δεν μπορεί τα ορφανά αυτών των μανάδων που είναι μέσα στο, στο μαύρο τάφο να τα έχουν γιαγιάδε. Μπορούν να τα κοιτάξουνε Δεν πρέπει να επιληφθεί αυτή η πολιτεία Να δώσει ένα επίδομα στα ορφανά Ντροπή! μόνο ντροπή νιώθω Σαν Ελληνίδα πολίτησα Σαν Ελληνίδα μάνα Σαν φορολογούμενη, σαν εργαζόμενη Μόνο ντροπή νιώθω Σε αυτή την Ελλάδα που ζω Η μητέρα της Ελένης Στο παλούδι ήταν σήμερα το πρωί Στον Αντένα, Λάος τώρα μέρο δεύτερον ε, Καλώς με μεσημέρι Καλό ε, Ακούω λοιπόν για... Πήρα κάποια βερίκοκα που έκαναν 7 ευρώ το κιλό. Το καράζ την αυθίνα για μία ώρα 13 ευρώ σας λέει κάτι. Το καράζ. Βεβαίω. Το καράζ λοιπόν. Έχει και με 15. Καλή τιμή είναι. Με συγχωρείτε με κοροϊδέρετε. Μα τι να σας πω κυρία μου τι μου λέτε. Λέτε για τα βερίκοκα 7 ευρώ. Ωραία. Για μια ώρα καράζ εκεί δεν, δεν, δεν θα πρέπει να σχολιαστεί. Συγγνώμη αν κάνω λάθο. Θα πρέπει να σχολιαστεί και αυτό αλλά τι σ Δηλαδή τα πήρε ο καραγιέρη. Σα είπα, συγκριτικά το λέμε κύριε, σα παρακαλώ. Ναι, αλλά Οι θα σε ενημερώσω ο θα βγει να πει ότι τα αγκούρια είναι φθηνά. Αγγούρια. Μείον 39% τα αγκούρια Μείον 39% τα αγγούρια, σα είπα. Γιατί τα αγκούρια είναι που σε ενδιαφέρουν. Τα βερίκο τι είναι, τα καλαμπαλίκια από κάτω. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για ποια πράγματα όπω είναι το πάρκι στην πρωτεύουσα. Εγώ μιλώ για αυτό. Κατάλαβα, αλλά πράγμα. ο άλλο μπορεί να παρκάρει το αγκούρι κάπου, ξέρω εγώ. Μπορείτε, με συγχωρείτε, κάποιο. εργαζόμενος, κάποιος που πρέπει να πάει σε κάποια υπηρεσία να βρει κάπου αλλού να το παρατήσει το αυτοκίνητο, μπορείτε όχι Όχι δεν λέω αυτό, μπορείτε να πάρετε τα μέσα μεταφοράς, να γίνετε σαρδέλες παστές ο ένας πάνω στον άλλο, να κολλήσετε το χτυκιό Δεν πήρα για να κάνω πολιτικό σχολιασμό πήρα να κάνω Α. σχολιασμό για το θέμα Τα πάντα είναι πολιτική αδερφή μου, αδερφή μου. Ναι, τα πάντα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Γεια, σας, πάρα, γεια. <ΣΣ> Χατζημούνα, παρακαλώ. Του Χατζηφλούρεντζου Χατζημούνα. Απο... Υπομονούνα θα το κάνω, υπομονούνα σε όποιοντάλη που είναι την υπομονή. Λίγη υπομονή, μονή, μονή. Υπομονή, υπομονή. Ε, να ψεύρετε το καλύτερο που πα ο Κούλη, μήπω τον πιέζουν τώρα οι Αμερικάνοι να δώσει ό,τι όπλα έχει από Ένωση ή από Ρωσία. μετά και κρίδες, μου Αυτά, κατα, το πετρένε, τα Εσύ, δεν παίρνω, Τι θε να πάρει, αύξηση. Έλαγα με τέτοιο θράσο τώρα, σε παρακαλώ που να σου απαντήσω. Εσύ, κρατάω χρυσή. Εμεί, ναι, ναι, ένα ίδιο αρχή με σένα. Καλό. Παρακάτσει την αυλή να τα κάνει τώρα. Θα κάνω έτσι, καμιά καλοκαιρινή, θα κάνω. Άντε, μπράβο για πάνε βολεία, δεν παίρνω σ' εδώ. Α, δεν το έκανε, πιότε ψε. Ούτε κόλλησα, ούτε τίποτα. Κάκο χιλί σόγω δεν έχει. Ναι, αλλά τώρα δεν μιλάω για το σκυλί, τώρα μιλάμε για την κότα. Όχι, σκ <συλίδι> <συλίδι> <συλίδι> <συλίδι> Παρακαλώ! Παρακαλώ! Παρακαλώ πολύ! Δεν πήρε να μιλήσει, έτσι για τη φάση πήρε. Εγώ επειδή έχω μεγαλώσει με Γιανόπουλο με πολιτιστικά κέντρα και πουζούκια πάντα στα μπουζούκια χρειαζόταν ο Νταβατζή. Κατάλαβε Τσάντα, μην γίνει κανένα πασταρία και mm -hmm. έχει πληρώσει τον στο μπουκάλι πόσα λεφτά και πα ξύλο. Ναι, αλλά από μετά, το... τσακ, ήρθε ο Παπαθεμιλή και στη φόρεσε. Τσακ. Μπράβο, λοιπόν, η ιστορία με του Αμερικάνου και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ότι, κοιτάξτε, φτιάχνει αυτό το τηλεφωνάκι εκείνο με το φυρίκι το δακωμένο με 100 ευρώ και το αγοράζει εγώ 1100, 1200, 1300. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς ταΐζουμε αυτούς, όσοι αυτοί εμά. αυτό το τόσο απλό. 100 του κοστίζει, 1. 100 100 το αγοράζει ο μαλάκα ο Ένινας και του κάνει και τσιγκούγια του Αμερικάνου. Είναι αυτό. ο καπιταλισμός ηλίθιε. Πώς? Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Όχι, δεν είναι μόνο ο καπιταλισμός, είναι και μαλάκινση εγκεφάλου. Γιατί οι περισσότεροι αυτό λένε, είναι ο καπιταλισμός, πώς... μην αγχώνεσαι. <Το> Και εδώ φτάσαμε στο τέλο. Γιατί όπω κάθε Παρασκευή έχουμε τι παραγγελίε σα, αυτέ μα πάνε στι διαφημίσει και στο μαγκαζινογά σα. Γεια σα, Γεια μου. Γεια σου. Γεια σου. Τι γίνεται? Καλά. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση στο κόλο Έλληνες από Σαβπόπουλο Αρβανιτάκη για όλη την πορεία μα από τότε που μας θυμάμαι από εποχή Σιμήτη μέχρι σήμερα τη για την εξωτερική μας πολιτική και για τα πάντα. Για τη στάση μας τον Νάτο και σε όλη την κατάσταση στον κόσμο. <ΣΣΣΣ> Ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί. Με τις Ηνωμένε Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινέ αξίες...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 Έλα ραβόσων καλησπέρα! Έλα τι έγινε! Αυτός ο δογματικός είναι τελείως ανώμαλος μέσα! Ποιος? Ο δογματικός! Ο θύμιος! Ο θύμιος ποιος άλλος! Αν είναι ανώμαλος! Εθνικό παίθυνος πέθανε ο και μας λέει για τον οικονόμου Σωστό. Δεν σέβονται, δεν σέβονται, δεν σέβονται. Έτσι πρα, Τώρα πρα, που, που πέθανε ο θα του κάνουν αφιερώματα τα κανάλια θα βάλουν ταινίες του! Εγώ σου την Παρασκευή να ένα ωραίο με τον Εσύ μου έμαθε τα πρώτα μαθήματα σεξουαλική αγωγή στο Ρόζιγκλερ. Πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδεία ότι τα μαθήματα τα οποία παρέχουμε είναι παιδαγωγικά κατάλληλα και επιστημονικά επαρκή. Πέρα τη ρέγγα ψήσαμε για πάρτι σου. Ήταν ωραία χρόνια εκείνα. <στοί> Αγνά ηθικά με τσόντα βασισμένη στην ελληνιοχριστιανική παράδοση και ιδιότητα. Φυσικά. Ωραία. Τι θα πιείτε. Μια μπήρα με του φίλου μου μετά την μπάλα. Και μετά έλα να σου πω κάτι στο απτάκι σου. Θέλω να. Πίσω του Έλληνε! Θα μου πείτε την αρκετό. Θα σας πω όχι. Εκεί, απαντώ εγώ. Το ρίτσα την μη βγάλω έξω την παλατέζα. Πορθυπουργέ, μαζί σου. Φύγετε, αβλοκιμένε να κάνω τη δουλειά μου. Πινατά! Η πόρτα που... μεγαλώνει. Αρχιγέ. Πρόσεχε όμως να μην τρυπηθείς Σκύψε ευλογημένη να μου πιάσεις το τρυπάνι Παναγία μου τι είναι αυτό Σκάλωσε το φερμουάρ Ποιο φερμουάρ δεν φοράς πεντελόνι Γι' αυτό δεν βρίσκω το φερμουάρ Είδες τι γλυκός που είμαι Σκύψε, σκύψε κι άλλο ευλογημένη Όπα τι είναι αυτό το πράγμα ο... Δολμαδάκια Εάν έχεις τέσσερις πίτσες Θα πάνε που μισή πίτσα ο καθένας Και δεν θα τους περισσεύ <Τι> mal Γεια σα, Γεια. Yeah. Τι μου κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά, πολύ καλά. Ακούω τις επιτυχίες κυβέρνηση και φτιάχνω με. Oh, oh, oh. Α, φτιάχνεσαι, φτιάχνεσαι. μπράβο. Ε, ναι, έτσι, λίγο. Φτιάχνεσαι ε, και με άλλα τέτοια μωράκι. Φτιάχνεσαι με επιτυχίε κυβερνήσεων ή τι Με τώρα, Α, δεν με Όχι, όχι, όχι. Ναι, με τώρα Δεν θα την ε, ορίσουμε. <χω> λοιπόν, για πε. Παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή. Η θεία αυτή που έλεγε Θα πινάσω για να πληρώσω. τη ιδέα. Με καρέγει από το μεγάλο μα τσίρκο. Λαέμε σπίτι σ' άλλο το ζωνάρι. Η πίνα το καμάρι είναι το και 50 χρόνια πριν. Είπε μια γυναίκα σε ένα ρεπορτάζ. Τρει εβδομάδε έκοψα ακόμη και το φαγητό. Ζούσα με τα απολύτω απαραίτητα για να έχω το ρεύμα. <χω> Θα φάω δύο εβδομάδε Για να το πληρώσω γιατί αυτό με κυνηγάει Το φαΐ μπορώ να το σταματήσω Υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι Μικροαστή Θα σα φάνε Τα παιδιά σα, Θα σας φάνε Ζωντανούς Κανίβαλοι Κανίβαλοι Θα γίνουνε Και αυτή είναι την Πασόκα Τη σημερινή, την καταπληκτική Α, είμαστε όλοι πασό. Να τη σιδειάσει από τον Μπακαλόγατο όταν προξένανε τον Μπακαλό. Μπακαλωρέα. Ναι, ναι, ναι. Τι ναι, ναι. Όταν προξένανε στον ιδιοκτήτη του μπακάλικου στην κόρη του. Ειλικριτικά! Ένα ειδικέσιο, κερμανόλι που έτσι και τα αποφασίσει, θα καθίσει η κόρη σου πάνω σε χρυσό χρυσόφρονη. Καμαριέρε θα τι στολίζουν μαγύρισε θα τι μαγειρεύουν κι αν μπει και για ψυχαγωγία. Έχουμε μια ιστορία. Και ποιο είναι αυτό, κύριε Ποιο είναι? Το Μπασόκ! καλότατο, αγαθότατο και αξιοπρεπότατο. Μα, έχουμε μια ιστορία. Μα. Με, είμαστε όλοι οι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε. <Ρερ> Έλα μπαλουρδοχιονάτε Εγώ είμαι Τι κανείς Καλά Χαιρετισμάτας στο συνονόματο το Ευθύμη Και θέλω να Ποιο είναι Ευθύμη, από τους το... Terror Rex Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει Όχι δεν yeah. είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει Ναι, και σε αυτόν και στο Γκαλαμούκι Μάλιστα, καλά ε, Θέλω να βάλει Τώρα με πέντες με τον Ευθύμη από τους Terror Rex Ε, ο Αρτέμις σε αυτή ε... Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει Έχω ένα πρόβλημα για Βάλε <μιουσί> <μιουσί> το Libion, oh, well, long, long Watch It Die από Bad Religion για την τέλεια του κόσμου. Και του πανούσε το για τη γιορτή τη μητέρα που πέρασε. κυκλώσω <μιουσί> το σεσουάρ του κομμωτήριου να πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο η μανούλα μου, η μανούλα μου Να σου πω κάτι, οι εργαζόμενοι mm. τη Κόσκο είχαν ένα σωρό πράγματα με του αγώνε του. Γι' αυτόν τον λόγο, κάτε να μείνει αφιέρωμα, σα παρακαλώ. Βάλτε τους εργαζόμενους να... μιλάγαν, του εργαζόμενου που μιλάγανε εκεί του σωματίου τη ΕΝΕΔΕΚΟ. Όπως... Βάλτε και τον εργάτη που τραυματίστηκε, ο οποίο από τα 12 μέτρα, που μίλησε στο τηλέφωνο τη μέρα τη Πρωτομαγιά στην Απεργία. Και βάλτε και το τραγούδι, αν μπορείτε, με μουσική επένδυση προ κοινό τη Χάρι Σουλαέμου.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 Έσπασε με την αποφασιστική πάλι των εργαζομένων στο λιμάνι και με τη βασικοποίηση του σωματίου. Αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα απόστα, κατάργηση των κόντρα και επιτροπή Υγιεινής και ασφάλεια. το κεφάλι, στα μαρτυρία Να είμαστε ενωμένοι και εδώ το ατύχημά μου να είναι το τελευταίο. Είναι ελεύρο άγγελος για ένα καλύτερο άγριο, για εμάς το σηκογένει μας. Και θαυμάζω, λαέ μου, τα έργα σου. Σας αγαπώ, πολύ σε σένα πραγματική διευθυνά. Και Θέλω μια παραγγελία σε παρακαλώ για να Μη κλείσει. Μην χάσει με την ευκαιρία, τι θε. Έτσι, λοιπόν θέλω μητροπάνω. Ο τίτλο του τραγουδιού λέγεται Τσιγάρο Στέρντικο και λέει Πράσινο Πλέτου παπαγάλου και μοναξία στο κόκκινο. Αφιερωμένο σιριζέου σε όλα τα γύρι. Ποινιά πολλά και καλό αγώνα. Καλό να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μα τσέπη το συναξάρι των αγώνων. Πράσινο μπλε. Hallelujah. Si la victoria siempre.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 με δώσει στη χώρα Ο σοσιαλισμός, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι η συνεχής αλλαγή με μια ιστορία Α, λοιπόν, yeah. εμείς κρατάμε τις αξίες μας Κρατάμε το πιστεύω μας σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, σε, στο σοσιαλισμό με δώσει στη χώρα Το γόνο τα όλα, όλα, όλα. με μια ιστορία Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι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 Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά. Πειραχτήρι. Ε, λοιπόν, απορώ πω σα έχει ξεφύγει μέσα το Πάσχα. Η απαγγελία δελφικών παραγγελμάτων στο οικονομικό φόρουμ δελφών που είχαν βγάλει κάτι εκεί πιξιδίκια και λέγανε κάτι πιγμότητα στα αρχαία, φίλε. Στι χωμητέ, βέβαια, τον αρχαίων. Και ο χρόνο από κάτω η οι... ξακελαροπούλη ήταν μέσα. Βάλτε το σε παρακαλώ αφύριο στην Παρασκευή μαζί με το κέρι τη Πέρα και φτάνει τη Μανολίδου. Για να πάει μπροστά ο κόσμο μα. Χαίρετε, παιδε, χαίρετε πώ έχετε. Γνώσει αυτών και αμυδέν άγα. Καλώ. Εγώ μάλα καλός έχω σήμερον εδώ εδού σοφής χρόν η ημέρα Τη μη πίστευε Βουλεύω χρόνο Χιόν πιπτή εν πολλής τόπης Νόμο πίθου πλούτη δικαίως Πρώτη ζεύξα σαβών Αρωτήρα τένοντα Φίλη βοήθη Βοήθεια! Βοήθημι. Ελοκαλούμε με τευτελείας και φιλοσοφούμε άνευ μαλακίας que salva mi desmayarimo las vidas lideres un por de los apóstoles no no no te pistevo poso poso quiero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 Να τρέμει Thank <phone rings>